Στοίχη 13 20 Όρκο όρκος του Θεού προς τον Αβράμ» 13 «Ορισμένος δε επαγγελίε του Θεού θα πραγματοποιηθούν διότι όταν έδωκεν ο Θεός στις επαγγελία στον Αβράμ ορκίστη ότι θα εκτελέσει τα άφτα. και επειδή δεν είχε κανένα μεγαλύτερόν του ο Θεό εις τον να ορκίστη ορκίστη στον εαυτόν του» 14 και είπε «Ναι» «Αληθώς θα σε ευλογήσω με το παραπάνω και θα πληθύνω πάρα πολύ τους απογόνους σου». 15. Και αφού έτσι έλαβε υπόσχεσην ο Αβραάμ και επερίμενε με υπομονή επί αρκετούς, επέτυχε την ευλογίαν που του υπεσχέθη ο Θεός όσον εσχετίζω το αύτη προς τον επίγειον βίον. Είδε δηλαδή ο Αβραάμ απογόνων εκ της Άρας, από τον οποίο επληθύνθησαν οι απόγονοι του Πατριάρχου εις έθνος Μέγα. 16. Και ορκίστη ο Θεός στον τον εαυτό του, μένα άνθρωποι ορκίζονται εις τον Θεό, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από όλους, και ο όρκος γίνεται από αυτούς, διαναδοθεί να δοθεί τέλος και παύσεις, ισπάσαν πάσαν μεταξύ των αντιλογίαν και αμφισβήτησην προς των λεγομένων. 17. Δι' αυτό... Επειδή με τον όρκο να αποκλείεται κάθε αμφιβολία και επειδή ο Θεός ήθελε να δείξει καθαρά και με μεγαλυτέρα βεβαιότητα εις εκείνους που θα εκκληρονόμουν τα επαγγελίας ότι το αμετάκλητος και αμετάθετος η αποφασίστου του να εκτελέσει όσα υπεσχέθη, εδέχθη από άκραν συγκατάβαση και αγαθότητα να μεσολαβήσει ο όρκος στου τους του. 18 και δέχθη την μεσολάβηση του όρκου, ώστε με δύο πράγματα στερεά και μετακίνητα, δηλαδή με την υπόσχεσή του και με τον όρκον του, στα οποία είναι απολύτως αδύνατον να ψευστεί ο Θεός, να έχουμε εμείς που κατεφύγαμε σε Αυτόν μεγάλη ενθάρρυση και προτροπή και στήριγμα για να κρατήσουμε την ελπίδα που ευρίσκεται μπρός μας. 19. Τ' αυτήν την ελπίδα έχομεν σαν άγκυρα τη ψυχή, η οποία ασφαλίζει από του πνευματικού κινδύνου και είναι βεβαία και μετακίνητο και εισέρχεται στον τον ουρανό, τον οποίο εικονίζει ο ιερό τόπο τη σκηνή και του ναού που εξετείνεται παραμέσα από το καταπέτασμα και λέγεται Άγιο Αγίων. 20. Εκεί, ει των ορανόν πρόδρομο χάρη νημών, δια να μα ανοίξει των δρόμων και μα ετοιμάσει τόπον. Εμβίκεν ο Ιησούς, ο οποίος ανεδείχθη αρχιερεύσης, όχι προσωρινός, Αλεόνιος κατά την τάξη του Μελχίσεδέκ.